Στο όνομα του Πατρό και του είπτα Επισμένατο. Βασιλιά Φουράνι Παράκη του πνεύμα τη Αληθία του Πανταχού Παρόνια Ταπνη Πυρών ότι σαυρό στην Αγαστέ και ζωή χωρί σε ελευθερία και σκίνη στο Νεμμή και καθαριση μα βάσει κιρίδε και όσο να γίνεται ψυχάσουμε. Καλησπέρα σα. Θέλετε να οτήσετε κάτι <Κολε Jasmine> να ρωτήσετε κάτι <Κολε> θέλετε. <Κολε> Ρωτήστε κάτι θα συνεχίσουμε με το ίδιο θέμα ε... Βρήκα κάτι χωρία από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο που αναφέρεται στο ζήτημα της συζυγίας που φανερώνει ότι η συζυγία είναι ένα είδος παλέστρας όπου ο στόχος της, η προοπτική της είναι ο αγιασμός του ανθρώπου και λέει κάπου πως Εάν ε, η συζυγία, η σχέση δεν έδιδε τις προϋποθέσεις για να φτάσει ο άνθρωπος στην αρετή που μπορεί να φτάσει και ο ασκητής δεν θα ευλογούσε ο Θεός το μυστήριο του γάμου. Η προοπτική λοιπόν του γάμου, της σχέσης, είναι ο ογιασμός όσο είναι προοπτική για τον ασκητή με έναν άλλον τρόπο από αυτόν που μπορεί να φτάσει αυτός που επιλέγει των ασκητικών τρόπων και να φέρει κάπου αλλού ο Άγιος το και είναι κοινός τόπος όλων των πατέρων μας πως όλος ο αγώνας του ανθρώπου είναι η ταπείνωση δεν είναι η βιολτίωση η ηθική του ανθρώπου ούτε η κατάκτηση των αρετών για να αυτές οι αρετές δεν οδηγούν στην ταπείνωση η ταπείνωση είναι η θύρα που ανοίγεται ο άνθρωπος στα δώρα του Θεού στην χάρη του Θεού επομένως η ζωή μας είναι ένας παιδεμός μια διαδικασία πόνου δια του οποίου έρχεται η γνώση η αγάπη του Θεού και η χαρά μες στην ψυχή μας λέει ένας ασκητής έπαρον τους πειρασμούς και ουδείς ο σωζόμενος πάρε τους πειρασμούς και κανένας δεν σώζεται <coughs> όχι γιατί είναι απαραίτητο ο άνθρωπος διά του πόνου ή απαραίτητος ο πόνος εις τη ζωή μας αρχικά εξαιτίας όμως της πτώσεώς μας της ανοριμότητός μας ο πειρασμός ο πόνος είναι η διαδικασία δια... του οποίου ο άνθρωπος ανοίγεται σε, αυτές... σε αυτά τα δώρα του Θεού Οπότε ο γάμος ή η σχέση είναι μια τέτοια διαδικασία Χρειάζεται η ψυχή να ησυχάζει και να κάνει τον αγώνα τη για να καθαρθεί. Αυτός ο ησυχαστικό αγώνας δεν είναι μόνο για αυτόν που αποσύρεται στην έρημο, ούτε ο ησυχαστικό αγώνας έχει να κάνει με εξωτερικά. Πράγματα, πόσο θόρυβον έχουμε γύρω μας αλλά ο ησυχαστικός αγώνας έχει να κάνει με μία διαδικασία αφαίρεσης από την ζωή μας να αφαιρέσουμε το ψεύτικο για να μην είναι το αληθινό να αφαιρέσουμε τα σκουπιδάκια από την ζωή μας, από το κέντρο της υπάρξεώς μας, από την ελευθερία μας, να αφαιρέσουμε τα σκουπίδια, τα περιτά και να κρατήσουμε το αληθινό. Αυτό είναι αγώνας του κάθε ανθρώπου. Η οριμότητα του ανθρώπου, η πνευματική του ορίμανση, κρίνεται στο βαθμό που μπορεί να κρατήσει το σημαντικό στην ζωή του. Στο βαθμό που απλοποιείται έτσι ο λογισμό του, όσο περισσότερα βάζουμε στη ζωή μα πράγματα τα οποία δεν έχουν περιεχόμενο, και η ζωή δείχνει την αδυναμία μα να ασχοληθούμε με το ουσιαστικό, η δυσκολία να έρθουμε απέναντι από το ουσιαστικό και να διαλεχθούμε μαζί του μας κάνει να γεμίζουμε τη ζωή μας με πολλές ασχολίες και ενδιαφέροντα και να έχουμε εσωτερικών θόρυβων και ταραχή ησυχαστικά ζει ο άνθρωπος στο βαθμό που ελευθερώνεται από τα πολλά και ανούσια και κρατάει το ένα και ουσιαστικό. Αυτό είναι υπόθεση και τη σχέση και του γάμου. Ο Θεό και η αλήθεια είναι απλή. Το σύνθετο είναι αποτέλεσμα κατάσταση αμαρτία οι πολλοί λογισμοί οι εσωτερικές συγκρούσεις η ταραχή των στόχων των σκέψεων και των προοπτικών μας που γεννά την σύγχυση την εσωτερική δεν δίνει χώρο για καθαρή σκέψη δεν δίνει χώρο για προσευχή επομένως όλη η ιστορία η ιστορία μας είναι να μπούμε στην διαδικασία αυτής της εσωτερικής προσπάθειας να καθαριστούμε από τα πάθη και ας το πούμε, το περιεχόμενο αυτής της κάθαρσης των παθών είναι να κρατήσουμε αυτό που είναι ουσιαστικό τα περιτά τα διώχνουμε από την ύπαρξή μας οπότε και στη σχέση χρειάζεται να ξεκαθαρίσουμε τι είναι ουσιαστικό και τι είναι περιτό τι αξίζει τον κόπο να κρατήσουμε και τι να αποβάλλουμε από την ζωή μας ασχολούμε με πάρα πολλά πράγματα δημιουργούμε καταστάσεις Δημιουργούμε σκέψεις Δημιουργούμε καθημερινά στόχους Που ανανεώνουμε διαρκώς Γιατί δεν, δεν έχουμε την δύναμη Και να τοποθετηθούμε Έναντι του εαυτού μας Αληθινά Αλλά γιατί δυσκολευόμαστε Να διαπραγματευτούμε Και την ίδια τη σχέση Οπότε Όταν σχέση έχει πρόβλημα Βρίσκουμε το άλωθη Τις ασχολίες μας τα προβλήματά μας τις σκέψεις μας αυτό που θεωρείται ουσιαστικό στην πρακτική την πνευματική είναι να διαφυλαχθεί η σχέση η σχέση είναι πάνω από τον νόμο η σχέση είναι πάνω από την ηθική η σχέση είναι πάνω από την αρετή τι σημαίνει αυτό Δεν δουλεύουμε πνευματικά Για να κατακτήσουμε την αρετή Αλλά για να διαφυλάξουμε την σχέση Δεν προσευχόμαστε Για να μας δώσει τη δύναμη μας Να γίνουμε καλύτεροι Αλλά προσευχόμαστε για να μπορούμε Να έχουμε μαζί Του σχέση ζωντανή Δεν υπάρχει ο νόμος και το δίκαιο για να αντιπαλεύει το ένα πρόσωπο με το άλλο στη σχέση και να ζει την δικαιοσύνη του αλλά οποιαδήποτε προσπάθεια αποβλέπει στο να δημιουργηθεί ουσιαστική εγκύτητα με το άλλο πρόσωπο δεν δικαιώνεται η προσπάθειά μας που μα κάνει σωστούς, καλούς, ηθικούς εάν αυτή η προσπάθεια δεν μου δημι... δημιουργεί τη δυνατότητα να συνδεθώ με τον άλλο, δεν δικαιώνεται από μόνη της η προσπάθεια η δίκαια έστω και ηθική αλλά δικαιώνεται στο βαθμό που μου δίνει τις δυνατότητες να συνδεθώ με τον άλλον άνθρωπο Με αυτή την έννοια μπορεί να υπάρξει και υπέρβαση του νόμου και των κανόνων Οπότε όταν σε μία συζυγία δυσκολεύεται να βρει τη δυνατότητα σύνδεσης ο ένας άνθρωπος σύντροφος με τον άλλον οχυρώνεται τότε πίσω από τα δικιά του πίσω από την θρησκευτικότητά του πολλές φορές ή την αρετή του μία θρησκευτικότητα, ένα δίκαιο μία αρετή όμως που με οχυρώνουν και με δικαιώνουν και με αυτοδικιώνουν άσχετα με τον άλλον είναι απάτη. Πνευματική απάτη. Όλη η ιστορία είναι και αυτό κυρίω είναι ιστορία ταπεινώσεω να μπορώ να ακούσω τον άλλον και να με ακούσει. Ο Θεό μα ακούει γιατί μπόρεσε και έγινε ελάχιστο αδελφό. Λαθόν ετέχθην υπό το σπήλιο χωρίς να τον πάρουμε με γιατί ήταν τόσο ταπεινός γεννήθηκε στο σπήριο και τόσο αδύνατος και ανίσχυρος ανέβηκε στο σταυρό ήταν τόσο ταπεινός γι' αυτό μπορεί να μας ακούει και μπορεί μόνο η ταπεινοί να τον ακούσουν. όλη η διαδικασία λοιπόν της σχέσεως είναι και η δυνατότητα της σχέσεως είναι η ταπείνωση μόνο δια τη ταπεινώσεως μπορείς να διαλεχθεί ουσιαστικά με τον άλλον άνθρωπο ταπείνωση σημαίνει ξεπέρασμα της δυναμής μου η δύναμη μου μπορεί να είναι τα δικαιά μου μπορεί να είναι η αρετή μου μπορεί να είναι η γνώση μου πόσες φορές όμως η γνώση Μα οδηγεί στο να απορρίψουμε την γνώση, την θέση, τη στάση του άλλου ανθρώπου και να μας φέρει σε έναν εσωτερικό διχασμό η γνώση η οποία φέρει αυτή την έπαρση είναι ψευδογνώση. η γνώση δεν είναι διανοητική διαδικασία η γνώση είναι αίσθηση, γεύση ζωή. Η γνώση δεν είναι ένα αντικειμενοποιημένο γεγονός που μπορώ να περιγράψω και να θέσω υποέρευνα, αλλά η γνώση είναι γεύση κοινωνία προσώπου που αυτό σημαίνει ότι μπορεί να ξεπεράσω και αυτό που αντικειμενικά φαίνεται σωστό και δίκαιο και πρέπει εάν αυτό με εμποδίζει στο να αποδεχθώ των σύντροφών μου αυτό είναι πνευματική ανατροπή αν το έχουμε οποδεχθεί και καταλάβαμε τι σημαίνει όπως ο Θεός έγινε αναξιοπρεπής και εκένωσε εαυτόν λαβών δούλου μορφήν, αφήνοντας, αν θέλετε, την θεότητά του γινόμενος άνθρωπος, καλούμεθα κι εμείς να αφήσουμε τη δύναμή μας, τη γνώση μας, τη βεβαιότητά μας, την ηθική μας» για να μπορέσουμε να συναντήσουμε τον άλλον άνθρωπο όπως είναι εμπόδιο η αμαρτία ας πούμε μοιχεία στο να συναντήσω τον άλλον άνθρωπο γιατί τον απατώ ίδιας ποιότητος απάτη είναι αρετή μου που με δικαιώνει και με φέρει σε απόσταση από τον άλλον άνθρωπο και αρετή και μοιχεία ήδη αμαρτία είναι εάν με φέρνουν σε μία στάση υπεροχής εναντί του άλλου ανθρώπου και δεν μου επιτρέπει να έχω σχέση μαζί του ισότιμη σχέση αγάπης και αποδοχή και και συγχωρητικότητος Ίσως η αμαρτία να έχει περισσότερες πιθανότητες θεραπείας γιατί γνωρίζοντας την πτώση σου και την αδικία σου δεν τολμάς να κοιτάξεις με έλεγχο η περιφρόνηση των συντροφών σου όλη η ιστορία είναι να μην δούμε η περιφρόνηση την εικόνα του Θεού και να τη σεβαστούμε και να έχουμε δυνατότητα βαθύτερη σχέση οπότε αυτό είναι η κάθαρση αυτό είναι συχαστικός αγώνας Να κάνω μίαν κίνηση εσωτερική Να έρθω σε έναν διάλογο με τον Θεόν Δια της προσευχής Και να, με, να μου διδάξει αυτήν την οδό Ότι η ζωή είναι κοινωνία κοινωνία του προσώπου να μπορώ να κοινωνήσω να συμμετέχω στο άλλο ανθρώπινο πρόσωπο και αυτό προϋποθέσει, προϋποθέτει έναν ησυχαστικό αγώνα ότι έρχεται να με κάνει δυνατόν να μου δημιουργήσει μια ψεύδο δύναμη Αφ αυτού μου το αποβάλλω και κάνω μια εσωτερική κίνηση ότι μου δίνει μια Θεύτο δύναμη που ουσιαστικά με αποδυναμώνει, υπαρξιακά με αποδυναμώνει, το αφαιρώ. Και κρατώ αυτό που με καθιστά ισχυρό πραγματικά. Λέει κάπου ο αβάσισακ, Σακ, να το δούμε λίγο. Ο Άγιος είναι αυτός που συστέλλεται, τι κάνουμε, κάνουμε έναν συνεχή αγώνας εσωτερικής συστολής, συστέλλεται ο άνθρωπος, χάνεται, εκούσια, χάνεται ο άνθρωπος. Και γίνεται, λέει ο Βάσισακ, ως μη ελθόνης το είναι, γίνεται ανύπαρκτος. θέλησα να βρίσουμε το σύντροφό σου γίνει ανύπαρκτος με επίγνωση ανύπαρκτος ως μία ελευθώνεις είναι και ταυτόχρονα ενώ κάνεις αυτή την πνευματική άσκηση η μετάνοιες για παράδειγμα ο κόπος, η νηστία, η αγρυπνία, η ορθοστασία όλη αυτή η ασκητική αποβλέπει στο να συνειδητοποιήσουμε το μέτρο της αδυναμίας μας κάνουμε εκατό μετάνειες και δεν αντέχουμε για παράδειγμα να πια ποια είναι τα ωριά σου λέμε στον εαυτό μας κάνουμε μία νηστεία δεν τρώμε τίποτα μία μέρα και κοντεύουμε να πέσουμε λιπόθυμοι να πια είναι τα ωριά σου εδώ βοηθάει η, η σωματική άσκηση όχι για να αποδείξουμε ότι αχ καταφέραμε αυτό Κοιμηθήκαμε δύο ώρες Δεν φάγαμε τίποτα και υπερεύουμε την φύση μας Η ιστορία δεν είναι η άσκηση να μας κάνει να σταθούμε δυνατοί Αλλά να σταθούμε το μέτρο της αδυναμίας μας Ότι αυτά είναι τα ωριά μας Αυτές είναι οι δυνατότητες μας Αυτή λοιπόν η εσωτερική συστολή Αυτή η ταπείνωση Που συστέλε εσωτερικά χάνε σε μια μη στην ύπαρξη Ταυτόχρονα για τις χάρηκε του Θεού διαστέλεσε και γίνεσε κατά η χώρα τα χωρί του. Αυτή είναι η υψογικό δύναμη. Η γαρίνα να ασθενία τελειούτε. Συστέλεσε όσο αφορά τη δική σου δύναμη και χάρη τη διαστέλεσε. Και εκεί που είσαι χαμένος ταυτόχρονα γίνεσαι πανίσχυρος Γίνεσαι όλο το σύμπαν Γιατί γίνεσαι η χώρα το χωρί του Κατά χάρη <Και> Αυτό είναι ένα παιχνίδι Είναι μια αγωγή Είναι ένα ήθος Που αφορά τη ζωή μας Τις σχέσεις μας Στο βαθμό που συστέλεσε Με επίγνωση και αγάπη για τον άλλο Στο βαθμό αυτό διαστέλλεται η σχέση και αποκτά δυνατότητες αυτή είναι η ασκητική που προτείνει η εμπειρία της Εκκλησίας μας δεν προτείνει έναν άνθρωπο δυνατόν που μπορεί να ελέγχει Έναν άνθρωπο που μπορεί να επιβάλλεται και να κυριαρχεί Έναν άνθρωπο που μπορεί να αναπτύσσει ιδέες και θεωρίες Αλλά προτείνει έναν άνθρωπο που είναι μέσα στους πειρασμούς Μέσα στη δυσκολία Που δεν φοβάται να μπει μέσα στο καμίνι των πειρασμών και του πόνου για χάρη της σχέσεως. Δεν φοβάται δηλαδή να δικηθεί για χάρη της σχέσεως. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε μέσα μας Είμαι θα έτοιμοι να δικηθούμε και να διαφυλαχθεί σχέση. Εμείς είμαι θα έτοιμοι να δικαιολογήσουμε την σχέση εφόσον μας δικαιώνει. Τα αντίθετα ακριβώ συμβαίνει. <και>, και αυτό το ίθος, αυτή η θέση, αυτή η κατάσταση γεννά τι πρακτικές δυσκολίες. Λέμε, έχουμε αυτήν τη διαπροσωπική δυσκολία. Δεν είναι η λύση να πιάσω, να την ακούσω και με νουν κοσμικών, νουν σαρκικών, να αναλύσω το θέμα, να το γνωρίσω και να τοποθετηθώ. Υπάρχει και αυτή η ασφαλώς η πρόταση αν την ακολουθήσω τα δικαίωμά μου είναι το θέμα είναι τι θα μου αφήσει μέσα μου υπάρχει και άλλη ιστορία να ξεκαθαρίσει ο άνθρωπος ότι δεν είναι το θέμα να δικαιωθεί αυτός μόνος του χωρίς τον άλλον αλλά είναι έτοιμος να δικηθεί προκειμένου να διαφυλαχθεί η σχέση γιατί η σχέση είναι ζωή μόνος ο άνθρωπος δεν έχει ζωή βρίσκει την υπόστασή του εν σχέση με τον άλλον όπως δηλαδή ο άνθρωπος δεν είναι ζωντανός όσο άγιος κι αν είναι αν δεν έχει σχέση με τον Θεό γιατί πολύ απλά χωρίς σχέση με τον Θεό δεν γνωρίζεις τον εαυτό σου Είσαι ξένος και του ίδιου του εαυτού σου, δεν έχεις επαφή με τον εαυτό σου χωρίς σχέση με τον Θεό γιατί είναι ο καθρέφτης μας ο Χριστός, Είμαι θα... είναι το σώμα μας ο Χριστός χωρίς να έχουμε σχέση μαζί Του δεν μπορούμε να υπάρχουμε, δεν υπάρχομαι, δεν ξέρουμε τον εαυτό μας Είμαι θα ξένοι του εαυτού μας κατά τον ίδιο τρόπο, χωρί αγάπη, χωρί έρωτα, χωρίς σχέση δηλαδή ουσιαστική με τον άλλον άνθρωπο δεν υπάρχει ζωή Μπορεί να είμαι ήδη δίκαιος. Δηλαδή έρχονται μερικοί και λένε από Πάτε μου, με αδική ο άνθρωπος, με αδική γυναίκα μου, εγώ ήμουν εντάξει σε όλα. Είσαι εντάξει σε όλα, μπράβο, συγχαρητήρια. Αλλά είσαι εντάξει σε όλα γιατί, για να λες είμαι εντάξει, άρα με αδική ο άλλος είσαι εντάξει με τον άλλο προκειμένου να σχετιστεί μαζί του. Γι' αυτό χρειάζεται και η αρετή που κάνουμε και το δίκαιο που κάνουμε, το κάνουμε με τέτοιον τρόπο. Να έχουμε τέτοια διάκριση Ποια είναι η διάκριση εν προκειμένου, Όχι να καταλάβω ποιο είναι καλό Και ποιο λιγότερο καλό Διάκριση να βρω τον τρόπο Που αυτό που κάνω Θα με φέρει σε σύνδεση Θα με συνδέσει με τον άλλο Μπορεί να λέγω την ιστορία μου Μπορεί να λέω το δίκαιον μου Και να το φωνάζω και να προσπαθώ Να πείσω τον άλλον άνθρωπο Μα τι θέλεις για να σου πει μπράβο, Δεν είναι σχέση αυτό το πράγμα Πρέπει να βρεις τον τρόπο της συνανώησης αυτό είναι Να βρω τον τρόπο της Μα τώρα αυτός δεν ξέρει τίποτα Πού να κατέβω στο επίπεδό του Μα αυτή είναι η αριτήση Να μπω στο επίπεδό του Εδώ δεν υπάρχουν επίπεδα Επίπεδο είναι, ή θα υπάρχει σχέση ή δεν θα υπάρχει σχέση Δηλαδή, ήδη υπάρχει ζωή ή δεν θα υπάρχει ζωή Αυτό είναι σχέση, είναι ζωή η σχέση Καταλάβατε τι αρρώστια είναι όταν κάποιος χριστιανός χρησιμοποιώντας τον Ευαγγελικό λόγο ή τον Πατερικό λόγο φέρνει από μάκρυση τον άνθρωπο του, συνάνθρωπό του, ελέγχοντάς τον Καταλάβατε τι μανία είναι αυτό να στηρίζουμε τον νόμο καταργώντας τη σχέση Αυτή είναι αρρώστια, είναι άγνοια πνευματική, είναι άγνοια Θεού Κατά τον ίδιο τρόπο όταν εσύ λες Εγώ κουράζομαι για το σπίτι Φροντίζω τα παιδιά Δουλεύω σε, Κάνω τα πάντα και εσύ δεν ασχολήσει μαζί μου είναι, ένα, είναι πραγματικά ένα παράπονο Αλλά Τα έκανες όλα αυτά Για να μπορείς να του φωνάζεις ή να της φωνάζεις Ή κάνεις τα, τα πάντα γιατί αγαπάς τον άλλον άνθρωπο Είναι να το με αυτό Πολλές φορές Βλέπουμε το κακό μόνο σε αυτό που φαίνεται εξωτερικά. Λέει ο άλλος δεν κάνει τίποτα, άρα είναι κακός. Πολλές φορές είναι κάποιος που τρακάρεις τα πάντα και να σε ανώτερος του άλλου. Όχι θέλει να το διακονίσεις, όχι είναι να θυσιαστεί, όχι θέλει να δώσεις δυνατότητες. Γι' αυτό ο άλλος δεν εισπράττει τίποτα αυτά που κάνουμε. Δεν γεύεται την αγάπη μας. Και τι νιώθειτε το κάνουμε ξερά για να πούμε μπράβο, με αδίκησες. Είσαι μου το, για να μπορώ να σε βρίζω μετά. Η πνευματική ζωή δεν είναι μαθηματικά Έχει άλλη λογική Επομένως, κάνουμε τα πάντα για να είμαστε δυνατοί έναντι του άλλου ή κάνουμε τα πάντα για να αναπαύσουμε τον άλλο και να συνδεθούμε μαζί του Γιατί δεν δεις πράττει ο άλλος την αγάπη μας Λέει κάποιοι, μα Πάτερ εγώ έχω θέληση άλλος μπορεί να μην έχει Για να ρωτήσουμε τι θέληση είναι, για να ψάξουμε Πολλές φορές το ψάξουμε Δεν είναι θέληση δεν, είναι θε... δεν κάνουμε τα θελήματα του άλλου Γιατί τον αγαπούμε Τα κάνουμε για να μας εντάξει συνείσμα τον εαυτό μας και άλλο δεν σπράττει αυτή την κατάσταση Για να λειωθεί Συνήθως η αγάπη Που είναι πραγματικό ενδιαφέρον για τον άλλο Που είναι αυτό έξοδος Έξοδος από τον εαυτό μας Τέτοιου έξοδος Που δεν μας ενδιαφέρει δικαίωσή μας Αλλά δικαίωση της σχέσεως Συνήθως εμπνέει τον άλλο άνθρωπο Τον ενεργοποιεί Αν δεν ενεργοποιεί το άλλος Πολλές φορές γίνονται τα πάντα για να νιώσουμε εμείς δυνατοί Και είναι υπερέχομη το άλλο. Έτσι λοιπόν Η όλη ασκητική μας Είναι αυτή Και η ταπείνωση αυτό το γεγονός είναι Αφήνω δικό μου χώρο Για να κινηθεί κι ο άλλος άνετα Δίνω τα δικαίωματά μου, τα δίκαιά μου, τα χαρίζω. Με ενδιαφέρει να διαφυλαχθεί σχέση. Να είμαι σε κοινωνία με τον άλλον. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε πάνω σε αυτό. Ναι, Παναγιώτη. Είπατε πιο μπροστά ότι ο υπόθεσης που πούμε για να τον χωρέσει το κάποιος να είναι προσφύει, να σ' πω, είναι ότι Αν δεν υπάρχει αγάπη δεν μπορεί καλή να προσποιείται στο να δείχνει έναν εαυτό ο οποίος δεν είναι αυτό που πραγματικά του βγαίνει από μέχρι το πάνω του συγκλώματος. Βέβαια ότι η αγάπη είναι η βασική πρόβλημα γιατί αυτό το πρόβλημα δεν μπορεί να έχει διάρκεια. Δηλαδή λοιπόν, αυτή η προσπάθεια δικαίωση μόνο, χωρίς να υπάρχει το συναίσθημα τη αγάπη, μόνο εξαρτήκατε αυτή, δεν ξέρω αν την... μπορεί να... Καταρχήθηκε, ναι. σκοπό αυτόντι μόνο και μόνο το αυτό δικαιώμα να στυμωθεί. Δεν το κάνει κανείς συνειδητά. Η αγάπη του ρόλου, Η αγάπη του ρόλου είναι η βασική προπόθεση για να μπορεί κανείς να εκδηλώνεται με την ταπεινοφροσύνη και όλα αυτά. δεν μπορεί να προσποιείται, πιστεύω τουλάχιστον, σε ένα χρονικό ορίζοντα που δεν είναι η ξενοδοχεία, στη μία συνάντηση των ανθρώπων που μπορεί να υπάρχει και το στοιχείο, α πούμε, της προσποιήσης ή του ανθρώπου στο να συμπεριληφθεί με έναν κόσμο, α πούμε, ή ξέρω εγώ, εύστολο και είναι βασική προϋπόθεση είναι αλλά δεν την έχουμε και ασκούμεθα σε αυτή την αγάπη η αγάπη δεν είναι μια, μια κατάσταση ένα συνέστημα το έχουμε τώρα και το, το κατακτήσαμε και τέλειωσε είναι μια, ένας τρόπος ζωής μια στάση ζωής ούτε ένα συναίσθημα είναι αυτό που νιώθει κανείς αγαπώ τον άλλον κρύβει μέσα του και τον εγωισμό τον αγαπώ στο βαθμό που είναι η εικόνα μου όχι στην εικόνα που είναι, κάτι, στο βαθμό που είναι κάτι τελείως διαφορετικό από μένα. πολλές φορές τον αγαπώ γιατί ταιριάζουμε συνεννοούμεθα είναι η επέκταση αυτού μου άρα στην ουσία ο άλλος είναι η επιβεβαιώση του εναρκησισμού μου δεν είναι η αυτοεξοδός μου Γι' αυτό αισθάνομαι καλά και όταν δω ότι δεν είναι κάτι τέτοιο ταράσομαι, συγκρούομαι. Άρα και αυτό που λέμε συνέστημα θέλει λίγο ψάξιμο. Οπότε καταλάβει ο άνθρωπο ότι δεν είναι έτσι όπω θα φανταζόταν τα πράγματα, ταράσετε. Και τότε μπαίνει στη διακασία της αγάπης, της άσκησης αγάπης. Αλλά δεν έχουμε διάθεση τέτοια, είμαστε μέσα στην πτώση μας, είμαστε μέσα στην αδυναμία μας. Και αυτό που λέμε αγάπη, όχι συνειδητά, ξεκινούμε αυτήν την καλή διάθεση και συνήθω δίνομαιν, αν όχι να λάβομαιν, τουλάχιστον να τύχουμε τη αναγνωρίσεω για αυτό που κάναμε. Δεν είναι αγάπη μια προσφορά στον άλλο και να μου πει μπράβο μου έδωσε. Η αγάπη είναι δυνατότητα γνώση του άλλου να καταλάβω βαθύτερα τον άλλον να τον καταλαβαίνω τον άλλον να είμαι υπό ακουή. για παραδείγμα πόσα παιδιά παραπονούνται ότι καλός ο πατέρας μου η μάνα μου για μένα και του λέει ο πατέρας άρεσε δεν είσαι της κατοχής να δείτε τι περάσανε εμείς τώρα τα έχετε όλα έτοιμα δουλεύω από το βρήμα σου τα δώσω όλα και τι κάνεις και λέει το παιδί μα εγώ δεν ήθελα μόνο φαγητό δεν ήθελα μόνο χρήματα, ήθελα και ενδιαφέρον, ήθελα παρουσία, ήθελα ζωή, ήθελα πνεύμα ήθελα, ήθελα μια παρουσία δίπλα μου Όταν ο, ο πατέρας χειρίζεται η θυσιάστηκε, έδωσε την, τα πάντα για το παιδί του Μέχρι και στο καθηκητικό το πήρε Αλλά το θέμα όμως είναι πόσο αυτό που μου δίνει ο άλλος είναι το πρόσωπό του δεν θέλω τα χέρια του, θέλω το πρόσωπο του Θέλω να συνδεθώ μαζί του Πώς αυτό που μου δίνει ο άλλος υπάρχει συνδέσεις Όπως δύο άνθρωποι μπορεί να συνέρχονται ερωτικά Δεν σημαίνει ότι υπάρχει και αγάπη Και ότι πραγματικά είναι παρόν ο άλλος Στην διαδικασία της πράξης Μόνο το σώμα ήταν παρόν Δεν ήταν παρόν το πρόσωπο του ανθρώπου Έτσι λοιπόν Δεν δικαιώνεται η κάθε πράξη αγάπης Αν δεν είναι πραγματική η παρουσία του προσώπου πραγματικό δώσιμο και συνήθω έτσι δεν είναι γιατί είμαστε μέσα στην πτώση μας όλος ο αγώνας μας λοιπόν είναι όχι απλά να δώσουμε στον άλλον κάτι αλλά να βρούμε τις δυνατότητες σύνδεσης ενότητος, κοινωνίας αυτό όμως προϋποθέει να καταλάβω τον άλλον πιο εύκολα παίρνω ένα δαχτυλίδι στη φιλενάδα μου πανάκριβο και δυσκολότερα, δυσκολότερα την καταλαβαίνω αυτό λοιπόν προϋποθέτει να ακούμε τον άλλο να το γνωρίζουμε αλλά εδώ είναι η ιστορία η μεγάλη έχουμε δυνατότητες να γνωρίσουμε και να ακούσουμε τον άλλον άνθρωπο. Έχουμε τις αισθήσεις μας, την όρασή μας και την ακοή μας. Την έχουμε σε ενέργεια. Είναι υγιής για να μπορώ να ακούσω, να δω τον άλλον άνθρωπο. Τώρα βλέπουμε τόσους ανθρώπους για παράδειγμα. Αυτό είναι μια δυνατότητα όραση Υπάρχει και η πνευματική όραση. Η εσωτερική όραση. Υπάρχει για να δω τον άλλον. Να τον ακούσω τον άλλον. Πώ θα τον δω και πώ θα τον ακούσω όταν έχω μέσα μου φτιάξει πέντε στάνταρ. Πέντε πράγματα που έχουν γίνει μονές, τη γυναίκα τη θέλω έτσι, τέκα, τέκα, τέκα. και αντίστροφα Ε πώς θα δω, αφού δεν έχω άνοιγμα εσωτερικό Δεν έχω προϋποθέσεις να δω και να ακούσω Για ποια είδου αγάπη μιλούμε Μιλούμε για την ψυχολογική αγάπη Τη φθαρτή αγάπη Για την αγάπη που ξεπερνά αυτά τα όρια Χρειάζονται άλλες αισθήσει, Άλλη όραση και άλλη ακοή και αυτό είναι που είπαμε στην αρχή. Η άσκηση εδώ βοηθάει. Ο πόνος, οι πειρασμοί, ενεργοποιούν τις εσωτερικές αισθήσει του ανθρώπου. Μόνο πονεμένος μπορεί να καταλάβει την χαρά, την αγάπη και να γνωρίσει. Δια του πόνου οδηγήσεις τη γνώση. Η, ο, η συζυγία έχει πόνο. Αν υπομένει τον πόνο της συζυγίας, και δεν ψάχνει εναλλακτικέ λύσεις άλλων προσώπων, αλλά υπομένει στον πόνο της συζυγίας σου δίδονται οι δυνατότητες γνώσεως <κυρίζει> Να αντιληφθείς και αντίληψης και κατανόησης, να δεις και να ακούσεις. <κυρίζει> Ποιος είναι ο Χριστιανός, ο Πονεμένος, ο Ευαίσθητος. <κυρίζει> ο Πονεμένος και ο Ευαίσθητος Μπορεί να γνωρίσει βαθύτερα και τον εαυτό του και τον άλλον. Αν είσαι έτσι επίπεδος, είσαι Μία εσωτερική πλαδαρότηση δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ηλεκτροενκεφαλογράφη με γραμμούλα έτσι, ευθεία. Χρειάζεται μέσα μας να υπάρχει αυτή η δουλειά, αυτή η κίνηση που αυτή κίνησε την οικονομία ο Θεός περνάς μέσα φεύγεις από τις βεβαιότητες λέει, λέει κάποιοι πατέρες ότι σχέση με τον Θεό είναι σαν να ξαφνικά φεύγεις <κυρίζει> <κυρίζει> και παίρνεις το κενό <κυρίζει> <κυρίζει> και το κενό είναι απίθυμενο είναι δηλαδή έχει αυτή... αυτή την ε... αυτή... αυτή την αγωνία ή αυτήν την πώς να το πούμε αυτό το δυναμισμό Αυτής της καταστάσεως μπαίνει σε αυτή την περιπέτεια. Αυτή η περιπέτεια είναι σε ζυμώνι, αυτή η περιπέτεια, σε ζημόνι Η μετάνια σου δεν είναι μια ηθική μετάνια Α, μου, έκανα αυτή την άλλη νομαρχία και τώρα δεν είμαι καλός Συνήθως εμείς τη μετάνοια έτσι την εννοούμε. Έκανα αυτή την άλλη νομαρχία τώρα, τώρα δεν είμαι καλός Δεν τη ρίζα και την αιτία. Μετάνοια σημαίνει Δεν πιστεύω στον Θεό. Δεν έχω δει τον Θεό, δεν μου είναι ζωντανός ο Θεός Δεν έχω ψηλαφίσει τον Θεό Και θέλω τον ψηλαφίσω τον Θεό Να γίνει μια απτή πραγματικότητα Η μετάνια είναι η διάθεση προς αυτήν την απτή πραγματικότητα Η μετάνοια είναι αυτή η κίνηση Θεό να μου γίνει ζωντανός για να μπορώ να είμαι και εγώ και να ζήσω και να ζήσει η ζωή μου και οι σχέσεις μου η κάθε συντριβή είναι ένα βοηθητικό μέσο για αυτή τη μετάνοια γι' αυτό λέμε ο πόνος βοηθάει δι' της συντριβής καλύτερα γνωρίζεις τον άλλον άνθρωπο Επομένως η γνωστική ικανότητα του ανθρώπου το να γίνει άνθρωπος ολόκληρος ένα γνωστικό όργανο έχει να κάνει με την πνευματική του ορίμανση προσευχή, μετάνοια αυτά όσο αφορά την προσωπική του διάθεση με τον Θεό όσο αφορά τις σχέσεις τους διαπροσωπικές η μετάνοια πως εκφράζεται με την επιμονή μου να διαφυλαχθεί η σχέση και όχι ο εαυτός μου με την επιμονή μου να σηκώσω το σταυρό του συντρόφου μου μπορεί να είναι δύσκολος άνθρωπος να δεχθώ το σταυρό των παιδιών μου μπορεί να είναι μέσα στην πλάνη μέσα στην αμαρτία και να μην διδάσκω να μην συμβουλεύω να μην εγχώνομαι να σώσω το παιδί μου ανώτερον του να ενεργοποιήσω τη σκέψη μου την ευφυΐαν μου την τεχνική μου, την ποιμαντική μου για να σώσω το παιδί μου είναι ανώτερο να πω στον Θεό δεν μπορώ ένα πράγμα θα κάνω θα σηκώσω στο σταυρό μου και θεπωμένω αυτό τον πόνο και θα ζητώ το ελαιό σου. γιατί δεν μπορώ να κάνω τίποτα εγώ γιατί είναι ανώτερο όχι γιατί εμένα με αναμορφώνει και μην πνευματικά αλλά γιατί δεν γίνομαι βαριά σκιά στο παιδί μου και του δίνω τις δυνατότητες ελευθερίας και ενεργοποίησης του φιλότιμού του. Όσο έχουμε δυναμικά παρόν, συντρίβω τον άλλο και δεν του δίνω τις δυνατότητες να ελπίσει και να κινηθεί. Αυτό είναι η μετάνια στην σχέση. Αυτό και με τον σύντροφό μου, αυτό και με το παιδί μου. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη γοητεία στην προσευχή να ζητάς το απίθανο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη γοητεία στην προσευχή να είσαι σε αδιέξοδο και να ζητής αυτό που ξεπερνά τα ανθρώπινα μέτρα και τις ανθρώπινες δυνατότητες. Είναι αυτή η προσευχή που σου γίνει τη γνώση. Όχι αυτή. Εξαίρετο θα γύρω, αλλά για να μας σίγουρες κάνει και λίγο προσευχήλα. <ΣΣΣ> η προσευχή που, σου, που ξεπερνά τις ανθρώπινες δυνατότητες και πιμένης, είναι που σε ζυμώνει εσωτερικά και σε καθιστά γνωστικό όργανο. Mm. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε, μέχρι εδώ. Πάντα. Υπάρχει... Ε, θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Αν υπάρχει άσκηση για την αφήνωση, χωρίς αυτή να είναι μηχανική, και, και ψυχονευρωτική δηλαδή όλα αυτά που ακούς να προσπαθείς να, να, να παριστάνεις τον ταπεινό ποια είναι η τραγματική άσκηση με παραδείγματα η καθημερινή άσκηση ποια είναι η παραδείγμα θα διαβάσουμε επευκαιρία τον Άγιο χρισοστομο τι λέει να δούμε τι λέει ο Άγιος χρισοστομος ποια είναι η θέση του άντρα και της γυναίκας έτσι πως Λειτουργεί. Για να δούμε λοιπόν μερικά που βρήκαμε εδώ. Όταν ασφαλεί η γυναίκα σου να την παρηγορείς και να μην μεγαλώνεις τη λύπη. Να την παρηγορώ. Ότι δεν <Ρι> Να η άσκηση. Δεν την απευθύνω αυτό το πράγμα. Όταν ασφάλει η γυναίκα σου την παρηγορείς, θα θέλει και παρηγοριές. Αυτό δεν είναι άσκηση. Δεν είναι άσκηση Και να μην μεγαλώνεις τη λύπη της. Αν την παρηγορείς όμως, μπορείς να, το... μπορείς να το θέλεις, δηλαδή να είσαι 50-50 και να λέω λες... αν την παρηγορήσω λίγο, αλλά τρόλησε από μέσα αυτό που λες είναι πολύ σωστό πολύ Είσαι 50% ταπείνος Και πριν γίνεις 100% Είναι αυτός ο αγώνας Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος Νιώθω έτερον νόμο εν της μέλεσή μου Αντιστρατευών το νόμο της αυτοί πάλι που έχουμε καθημερινή κρέφτουμε σηκωνόμαστε, συντριβόμαστε, μαθαίνουμε γιατί κι αν ακόμη κόψεις όλα τα αλατώματά της που φέρνουν στην εγχώρια στο σπίτι, με την απότομη συμπεριφορά σου δεν κερδίζεις τίποτε. Έρχονται μερικοί φανατικοί χριστιανοί να σώσουν τους πάντες. Και αντί να τους κάνουν αγίους, τους κάνουν προ... ανθρώπους με ψυχολογικά προβλήματα. Φόβη δεν ξέρουν να ζήσουν, δεν ξέρουν να κινηθούν. Γι' αυτό λέει και ο κ. Χρυσόστομος, τίποτε καλό δεν γίνεται με τη βία, Μην το κακόν, το καλόν υπό του κακού. Είστε ροδόσταγμος νέος, αγαπάτε τους ροδόσταγμους νέους, ροδόσταγμος. Τι ροδόσταγμα είναι αυτό, τι είναι αυτό. <laughs> κατάλαβα. Είμαστε, να δεν είναι να... Ακόμη Ρωσταρ. δεν έμαθα να αγαπώ τον εαυτό μου. Του Άρρωστα ναι, υγείως όχι Λοιπόν, γιατί κι αν, γιατί κι αν ακόμη κόψει όλα τα λαττώματά της Που φέρνουν στενό στο σπίτι Με την απότομη συμπεριφορά σου Δεν κερδίζεις τίποτε Γιατί παραμένει το λυπηρότερο με απ' όλα. Το ότι δηλαδή δεν έχεις αγαθές σχέσεις Με τη γυναίκα που συγκατοικεί μαζί σου Αυτή είναι η ιστορία όλη Μας θέλει Να σώσω τη γυναίκα μου Γιατί αν θα την κακομάθω μάθω κάνοντας αυτό εκείνη, ή κάνοντας εκείνο ή τον άντρα μου Μα η ιστορία δεν είναι να κάνεις το ορθό Η ιστορία δεν είναι να σώσεις τον άλλον Ή ιστορία είναι να σώσεις τη σχέση Οποιοςδήποτες φάλμα της κι αν επικαλεστείς ως δικαιολογητικόν, Κανένα δεν πρέπει να θεωρήσεις οδυνηρότερον Από το να βρίσκεσαι σε πόλεμο μαζί της <συσχε> Πλένει ταπείνωση αυτό ώστε και γι' αυτά η αγάπη σου προς αυτήν ας είναι πολυτιμότερη απ' όλα. Γιατί αν πρέπει ο ένας να βαστάζει τα βάρη του άλλου, πολύ περισσότερο πρέπει να βαστάζει τα βάρη της γυναίκας σου, χτος αν κάνει βίαιτα. Κι αν, αν ακόμη είναι φτωχή, μην την κατηγορήσεις. και αν είναι ανόητη, να μην την περιφρονείς και να την κατακρίνεις. Αλλά μάλλον να την κατασταγείς γιατί είναι μέλος του σώματός σου και έχετε γίνει μια σάρκα Αυτή είναι η εκκλησιολογία είναι η εκκλησιολογική τοποθέτηση που δικαιολογεί το να θεραπευτούν και να διαφυλαχθούν σχέσεις η μέλη του ιδίου σώματος Αλλά θα μου πεις είναι φλίαρη και θυμώδεις Λοιπόν δεν πρέπει να οργίζεσαι αυτά Αλλά να πουνάς και να παρακαλείς τον Θεό Και να την προτρέπεις και να τη συμβουλεύεις Και να κάνεις τα πάντα ώστε να κόψεις το πάθος της Συνήθως όταν βρούμε ένα πάθος τον άλλον άνθρωπο μα κάνει οργή Αντί να καταλάβουμε ότι ο άλλος που έχει το πάθος είναι ασθενής και στον ασθενή ταιριάζει θεραπεία και όχι κατάκρισης και όχι περιφρόνησης και όχι αδιαφορία εμείς νοιαζόμαστε στο πόσο υπέστημεν κόπων από τη συμπεριφορά του συντρόφου μας Ο πόνος αυτός που υπέστημεν δεν έχει να κάνει με την πνευματική μας κατάσταση αυτός όμως πάσχει πνευματικά με το να βρίσκεται σε αυτό το πάθος. Λοιπόν, εμείς έχουμε αυτή τη διάθεση του... να θέλουμε την θεραπεία. Αν όμως την χτύπας, χειροτερεύεις την αρρώστια. Γιατί προσέξτε το αυτό, είναι πολύ σημαντικό να το υπογραμμίσω και εγώ και όλοι μας. Η φρασίτητα δεν θεραπεύεται με άλλη αλληφρασίτητα αλλά με την επιοίκεια και την υποχωρητικότητα αυτό είναι τα ταπείνωση η επιοίκεια και η υποχωρητικότητα Μαζί με τα παραπάνω να σκέπτεσαι και το μισθό που σου επιφυλάσσει ο Θεός για την υπομονή σου Άριος τος παιδαγωγός ο Άγιος Χρυσόστομος λέει τώρα τα προηγούμενα θα τα καταλάβουν οι όρημοι πνευματικά. Οι άλλοι που δεν είναι τόσο όρημοι θέλουν και κάποιο κίνητρο. Θα έχει και μισθό σου λέει. Δεν το συμφέρον. Και του λιγότερο δυνατού σου λέει εντάξει να τα κάνω αυτά. Γιατί δεν κερδίζεις αν η γυναίκα μου γίνει καλύτερη. Τι έγινε, σε θεραπευτής της. Οπότε σου βάζει και ένα κίνητρο. Θα έχεις και άλλο συμφέρο. Μαζί με τα παραπάνω να σκέφτεσαι και το μισθό που σου επιφυλάσσει ο για την υπομονή σου. Γιατί όταν έχεις τη δυνατότητα να αποκόψεις, να δηλαδή τη διώξεις, την χωρίσεις και δεν το κάνεις, επειδή σέβεσαι τον Θεό αλλά υπομένεις τόσα αλατώματι, επειδή φοβάσαι τον νόμο που ισχύει και που εμποδίζει να διώξεις τη γυναίκα, οδήποτε ελάττωμα με κι αν έχει, θα πάρεις πάρα πολύ μεγάλο μισθό. αλλά και πριν από το μισθό που θα σου δώσει ο Θεός θα έχεις πολύ μεγάλο κέρδος εφόσον και εκείνη θα την κάνεις πειθαρχικότερη και εσύ εξαιτίας θα γίνεις επικέστερος Λέγεται μάλιστα δεύτερο, όχι χριστιανός φιλόσοφος ότι κάποιος από τους ιδωλολάτρες φιλοσόφους που είχε γυναίκα μοχθηρή, κακή και φλίαρη και μέθηση όταν ρωτήθηκε γιατί ανέχεσαι τη συμπεριφρά μιας τέτοιας γυναίκας Απάντησε, την ανέχομαι για να έχω μέσα στο σπίτι μου γυμναστήριο και παλέστρα που θα με ασκήσουν στη φιλοσοφημένη και απαθή ζωή γιατί έτσι είπε θα είμαι και στους άλλους πραώτερος αφού θα ασκούμε καθημερινά στην πραότητα μέσα στο σπίτι Αυτό, πολύ Θέλετε κάτι να ρωτήσετε για να διαβάσουμε κάτι άλλο ή πέρασε ο χρόνο. Τρέπονται Αυτή τη λογική λογική από χρόνια που η πωλήση παιδιά το κατάλαβα να το Λέει ο Νίκος ότι με αυτή τη λογική δεν πρέπει να ξέρεις τον παίρνει, ό,τι μας έρθει, στο τσουβάλι το και... ο Άγιος Χρυσός που το λέει αυτό, όχι γιατί δεν πρέπει να ψάξεις να βρεις αυτή που σου ταιριάζει και αυτή που αγαπά και αυτή που σε μπνέει, αλλά σου λέει: Εάν την πάτησε, κάνει υπομονή. <laughs> Εάν την, την πάτησε, κάνει υπομονή. Αυτό δεν λέει. Αλλήλεια σα-ίσα. Τότε <θα> ήταν μια. <laughs> Θέλετε κάτι άλλο να ρωτήσετε, <laughs> Ναι. Συγγνώμη. από μια σχέση γάμου σε μια σχέση γάμου δεν θα βγει ποτέ κατά το Ευαγγελικό αλλά αν ο άνθρωπος δεν αντέχει δεν έχει δυνατότητες και χειρότερος θα γίνει του λες αυτό είναι το κανονικό αλλά δεν μπορείς οικονομούμε και μια άλλη κατάσταση Το οικονομία η εκκλησία. Εξαιτίας της δυναμίας μας. Γιατί μπορεί να είναι και μία αυτοκαταστροφική σχέση. Και να μην έχεις τις δυνατότητες. Και να έχεις κάνει επιλογή λάθος. Μία μη, μη είναι σχέση, ένα είναι ο γάμος. Αλλά αν αυτό που έκανες δεν είναι γάμος... Έτσι δεν είναι. Τι λες ε, ε, Γιώργο. Κινήθηκε... Και οι δυο συγκρατηματικά κουνήσουν το κεφάλι. <inate> ναι, Λευτέρη. Το περιεχόμενο της συστολής είναι η συστολή δικαιωμάτων του άλλου, το περιεχόμενο της ανυπαρξίας όσο πιέχει να το είναι το δικαιώματον έναν και στιγμή να συμβείς κάποια δικαιώματά σου του άλλου δεν είχε άρεσε. Συγγγλή. Βέβαια, του άλλου Σύνοδη, σύνοδη, σύνοδη. όταν λέμε συστολή σημαίνει ότι ε, συστέλουμε τη δύναμή μας εν σχέση με τον Θεό συστέλουμε τον εαυτό μας σε σχέση με τον άλλο και συστολή εν σχέση με τον άλλο είναι αυτό συστέλω τον εαυτό μου που στέκεται εμπόδιο να ζήσει ο άλλος εάν εξασκώ τα δικαίωματά μου και τα κάνω δικαίωματα του άλλου αυτό είναι η συστολή Αν εξασκώ τη δύναμή μου εξασκώ τα δικαίωματά μου τα ενεργοποιώ για να γίνω δικαίωματα του άλλου αυτό είναι η συστολή είναι ταπείνωση Με ο κύριος Ευδογέα και μετά Γιώργο Πεςτε μου Θα μεταρροπήσω με τα λεγόμενα σας είναι πολύ πιο εύκολο να το από αυτό που έχει η ζωή. Άρα, κάποιος που κάνει ζωή και δεν μπορεί να τα απεξέλθει, φταίει ο γι' αυτό, ο σύντροφος του. Φταίει ο ίδιος γιατί δεν μπορεί στο σύντροφος του να έρθει στο χώρο. Αν θέλετε, επαναλάβω γιατί δεν το κατάλαβα. Είπα. Η μοναχική, ζωή... μοναχική είναι ο καλόγερος, έτσι. Και ο άνθρωπος, ο μοναχικός Ο εγγέννης. Πρέπει να πάρει να στον δρόμο του Θεού. Είναι πιο εύκολο να σου πει γιατί έχει να παλέψει με τον εαυτό του και να μπει σε πρόσωπο με τον Θεό. Ο άνθρωπος όμως που έχει συλληφική σχέση έχει να παλέψει με τον εαυτό του και με έναν άλλον άνθρωπο. Άρα, αν δεν καταφέρει να κερδίσει τον άλλον άνθρωπος αυτήν στον δρόμο του Θεού, φταίει ο ίδιος όχι ασφαλώς μπορεί και ίδιος ο άνθρωπος ο άλλος να μην θέλει Συ, ε, ε, καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε δεν είναι πιο εύκολο να σωθεί ο γιατί νομίζει ότι είναι καλά τι σημαίνει αυτό το πράγμα ο άλλος είναι ο θεραπευτής μας που βγάζει στην επιφάνεια το πρόβλημα που έχουμε δεν έχουμε κάποιον να μας τσιγκλίζει να μας ενοχλεί, να μας τριβιλίζει για να δει το πρόβλημα και νομίζουμε θεμανιά χαρά Μόνοι μας είμαστε Άγιοι, όταν αρχίζουμε να συνεργοαζόμαστε βγαίνει ένας άλλος εαυτός και λέμε πως με χάλασε, έτσι ήμουν, μου έδωσε τη δυνατότητα να, να, να, να, να βγει προς την επιφάνεια Άρα έχει περισσότερες δυνατότητες θεραπείες αυτός που είναι σε σχέση με κάποιον άλλον άνθρωπο Συγγνωμή, όχι λέει ένας μοναχικός, λέει ένας μόνος ναι. Λοιπόν, ε, και από, από την άλλη όμως εμείς οφείλουμε με τον τρόπο μας να εμπνέουμε τον άλλον άνθρωπο. Αλλά η έμπνευση δεν είναι και επιβολή. Μπορεί άλλος να μην θέλει. Αλλά και πάλι για να μην αδικήσουμε τον έναν δρόμο με τον άλλον ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του δρόμο, τη δική του κλίση τη οποία αξιώνεται τις σωτηρία του. αν θα πρέπει μέσα από την ταπείνωση να ακολουθήσει. Να ακολουθήσει, όχι. Μπορεί και να μην ακολουθήσει. Και, και, και μάλιστα μπορεί να ενοχληθεί και περισσότερο. Έτσι. Αρκεί να είναι αληθινή ταπείνωση. Όχι να είναι μια μανθαχώτη γυναίκα. Θέλει ένα άντρα δίπλα και να είναι. Έχει με ταπεινό. Και δεν είναι κάποιο να τη στηρίζει και δεν είναι ενεργοποιημένος, και τα αρχή είναι ενέργεια, δεν είναι ύπνωση, είναι δυναμισμός η ταπείνωση, είναι γνώση, είναι κίνηση, είναι κίνηση προς τον άλλο. Ο χωρισμός σημαίνει, ο χωρισμός ευγάρι, αυτιστία και πως μόλις ο πόσπος του το λέω, ο χωρισμός είναι και προσβολή στο σώμα του Χριστού γιατί οι δύο ενώνονται στο σώμα του Χριστού Χριστός και Εκκλησία είναι η σχέση άντρας και γυναίκας οπότε ο χωρισμός είναι προσβολή για το ίδιο το πρόσωπο του Χριστού για το σώμα του Χριστού αλλά και χωρισμός δεν είναι μόνο το νομικό διαζύγιο Είναι και μια νόμιμη σχέση που, ε, που δεν έχει νομικά χωρίσει, Αλλά οι καρδίες του ανθρώπου Και και χωρισμένες. Και ο καθένας είναι νομένος Με το θέλημά του Με την επιθυμία του Αλλά η επιθυμία του δεν γίνεται επιθυμία του άλλου Και είναι και μια προσβολή Σε αυτή την περίπτωση που αν δεν ένας... Ε, αυτό πλέον παίρνει τη σφραγίδα του νόμου. Ε, Οπότε είναι μια προσβολή στο σώμα του Χριστού και είναι ένα λάθος και πρέπει να φεύγει ο άνθρωπος. Αλλά αντίθηκε και γίνει και δεν γίνεται αλλιώς υπάρχει και ελπίδα mm. ότι μέσα στην εκκλησία και το κακό μπορεί να γίνει καλό και η πτώση μπορεί να γίνει αφορμή μετανιάς και μεγαλύτερης πνευματικής πρόοδου όπως ο Αδάμ εξέπεσε και ο Χριστός με την ενανθρώπησή του ήρθε όχι να μας δώσει τον απολεσθέντα παράδεισο αλλά ανώτερο παράδεισο έτσι έχει τις δυνατότητες και αυτός που έπεσε να μην απελπιστεί και μπορεί η πτώση του όχι να γίνει αποκλεισμό, αλλά να γίνει προωθητική δύναμη που θα τη φέρει πλησιέστερα του Θεού. Κανεί άλλο, κάποιο σίγουρα από εκεί, πριν. Συγγνώμη, Γιώργο, μετά την κοπέλα. Πετε μου. Ε, οι άντρες θέλουν να είναι αρχηγοί μέσα στην οικογένεια. Το ακούω αυτό πάρα πολύ να από Είμαι ο αρχηγό. Όταν πάλι δεν πάει κάτι καλά και το καράβι πιάζει, το κάνει τον επισητάει την ανάγκη τη γυναίκα. Και συνέχεια λέμε, Γεννή να φοβείτε τον άντρα, αλλά το νομίζω με λάθος τρόπο να το φοβάται. Έχουμε έτσι, έχουμε του ρόλου. Ποιο είναι ο αμυγό, ποιο ο ποιο είναι μέλος. <σχει> Κάβωτε να σου πω λίγο για να, να ευθυνίσουμε. Έγινε ένας γάμος στην Αγία Σοφία. Και εκεί που λέει γυμνή να φοβεί το άντρα λιποθύμισε λοιπόν, ο άντρας. Και λέει τι να, τι να φοβάμαι λέει. Λοιπόν. Ε, η εκκλησ... ο, ο, ο Απόστολος Πάγλος θέτει το ζήτημα ε, άντρα και γυναίκας Χριστού και Εκκλησίας και λέει ο Ανίρ εστί κεφαλή της γυναικός. <Κι> Αυτό δεν σημαίνει πρωτεία, γιατί όσο απαραίτην την κεφαλή απαραίτην και το σώμα. <Κι> Η έννοια της αρχηγίας, της ηγεσίας στη σχέση είναι ηγεσία όχι δυνάμους, ηγεσία αυθήνης. Δεν είναι ηγεσία δυνάμιος και κυριαρχίας, είναι ηγεσία διακονίας, ηγεσία ευθύνης. Όσο τρομερό είναι η γυναίκα να υποτάσσεται κατά τον Απόστολο Παύλο, όπως η Εκκλησία με τον Χριστό σε, πάν, στα, σε όλα, να υπακούει, το ίδιο και περισσότερο ε, επώδυνον, είναι να θυσιάζεται ο άντρα για την γυναίκα όπω ο Χριστό για την Εκκλησία. Ποια γυναίκα που θα έβλεπε τον άντρα της να θυσιάζεται για αυτήν μέχρι θανάτου δεν θα υπήρχε. Υπάρχει <συσίλω> καμιά που δεν θα θα δεχόταν. <συσίλω> Επομένω δεν, δεν είναι ε, ε, ε, ισχυρές, η τοποθέτηση αυτή η αμφισβήτηση τη ισοτιμία αλλά είναι η τοποθέτηση των ρόλων. Ο άντρα οφείλει να δίνει την κατευθυντήρια πορεία. Αυτό που θα ανοιχνεύει την ποιότητα, τη γνώση και το λόγο της σχέσεως. Και η γυναίκα βλέποντας αυτή την αλήθεια, θα βουμάζει, ακολουθεί και χαίρεται. Και γίνεται η καρδιά αυτής της αλήθειας που δείχνει ο άντρας. Γίνεται η καρδιά, γίνεται η αιμάτωση, η στόμωση, η ζωή αυτού του λόγου που περιγράφει, δείχνει ο άντρας. έτσι Είναι πολύ σοβαρότερο το θέμα από μια έτσι, σύγκρουση, σύγκρουση σχέσεων και θέσεων. Επομένως, ο ανδρικός ρόλος καταξιώνεται στον βαθμό που ο άντρας μπορεί να έχει επίγνωση σχέσεως και να ξέρει από πού έρχεται και πού πρέπει να πορευτεί σχέση. Να δώσει λόγον στη σχέση, να δώσει πνεύμα, να δώσει περιεχόμενο και η γυναίκα να ακολουθήσει και να δώσει ζωή σε αυτό το πνεύμα να ζωοποιήσει το πνεύμα που δίνει ο άντρας για τη καρδιά της αυτή είναι η τοποθέτηση συνοπτικά μπορεί να το συζητήσουμε με την επόμενη φορά Γιώργο και τελειώσανε Όταν ένα παιδί ζει μέσα σε μια εγώλημη κατάσταση αναγκαστικά θα θελαίει γιατί το δέρνουν με συνέχεια, είτε πραγματικά, είτε με την όλη συμπεριφορά τους γονείς. του. <συσχελίου> δεν υπνοβάλα έτυχε να ακολουθήσω τα βήματα της Παναγιάς, που θα πάω η αλήθεια είναι αυτή, στο ναό που γιόρταζε τον ομόνιμο. <συσχελίου> εκεί πέρα κατάλαβα ότι κανένας δεν έχει καταλάβει από αυτούς που είμαστε, τέλος πάντων, που λέμε ότι είμαστε μέσα στην Εκκλησία, την καρδιά δύο παιδιών που βρίσκονται σε δύο παιδικά καλοψάκια και που το ένα του να είναι ελληνάκι και το άλλο κουρκάκι και που το ένα κοιτάζει στο το άλλο και γυρνάει και λέει χωρίς να μπορεί να μιλήσει η ερώτηση είναι αυτή, πώς μπορούν τα παιδιά να κατεύουν στο επίπεδο των μεγάλων, και να τους στο δηλαδή αυτό. Να μεγάλων yeah. Τι εννοείς Γιατί αν, αν τα παιδιά δεν μπορούν Πως θα καταφέρουν να πατέρουν στο εφήφεδο των μεγάλων Έτσι ώστε να του δώσουν να καταλάβουν Τους μεγάλους Ότι τα προβλήματα που θεωρούν οι μεγάλοι ως εμπόλεμη κατάσταση Είναι μια μεγάλη κρατία yeah. Ένα δημιουργιασμό οι μικροί, οι, οι μικροί δεν μπορούν να πουν τίποτα. Το μόνο που μπορούν να ακούσε το μεγάλο, πες και εσείς το σου να συχάσουμε. <laughs> να μπούμε στο καρουτσάκι μας είναι η ιστορία. Έχουμε και ένα καρουτσάκι και δεν το χρησιμοποιούμε. Να είστε καλά. Πέμπτη βράδυ έχουμε αγρυπνία. Διευχόν τον μου, Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεός μου, να λέσουν και